Ακούμε, είναι μια πορεία. Καλώ ήρθατε κιόλα και χρόνια πολλά με την ευκαιρία. Ελληνοφρένιο. Είναι το καινούριο τη Ντέμι. Τέμι. Κάτι σύγχρονε τραγουδίστε, κάτι νέε. Ναι, βραχνή όμω κι αυτή. Η Ντέμι βραχνή. Μπορεί. Έχουμε. Ναι. Να ειρωνεύεστε την, την, την παράδοση. Α, νόμιζα να ειρωνευόμαστε την Ντέμι. Όχι, την παράδοση. Η Ντέμι δεν είναι παράδοση. <laughs> Ποια είναι η Ντέμι. Η παράδοση, μια τραγουδιάρα. Δεν τι ξέρω. Ε, δεν δεν ξέρω, τίποτα. Δεν Μόνο αποστόλει. Η τρίτη φωνή ιατρική που ακούτε. Ανήκει στον κύριο Χριστόφορο Ζαραλίκο... Γεια σα, σύντροφη. Καλώ ήρθατε. Σαν να λέκανε καλύτερα. Σαν να λέκανε καλύτερα. Κουτσούμπο. Το λέω σωστά. Πάλι λάθο τον είπα. Πάλι λάθο τον έλεγα. Τόσο καιρό δεν το έχω πει. Θα τον εμάθει κι αυτό. Για λέκανε μύθο πια. Εγώ πρώτη φορά ακούγομαι σαν Είπαμε σήμερα να κάνουμε ιδιαίτερη ελληνοφρένεια. Να μην κάνουμε συνηθισμένη. Επειδή είναι ο απόϊχο των αρνιών, των σουβλισμάτων. Χωνευτική και σήμερα. που τρώμε ακόμα το κρύο κοκουρέτσι. Ε ε λες τι σας βλέπω. <στοί> <ελικοκορέτσια> σας. <στοί> κάνουμε πολύ. Αυτό Ε κάνουμε πολύ. Επειδή μας αρέσει. Τέλος πάντων. Ε, <στοί> Και έχουμε λοιπόν εδώ τον Χριστόφορο Τι Τι επαγκέλεστε; Ηθιοπιος. Αχ. <στοί> που πες. Αυτό είναι μια πληγή. Πεςάζατε στο άν. Πεςάμε στο άν. Πώς έχουμε εκεί; Αυτό είναι ανέκδοτο ηθοποιών Σε πίναε στο οποίο έχει νικιά ένα διαμέρισμα, έχει βάλει το, το όνομά του στο κουδούνι και γράφει. Χριστόφο αναλύω και έρχεται ο Κουτσομπολη Πολυκαταδία να τον ξεψαχνήσει. Και αφορά αυτά τα πολύ ευγενικά. Ε, αν είσαι γαίστει, α πούμε, mm. <laughs> τα, τα καθόλου προσαρμοστά <laughs> δεδομένα. Τι πρότσε, yeah. τα βάση κάνει αρχή η συζήτηση. Κάποια στιγμή εγώ έχει δεί το όνομα. Χριστόφορο Δήλο, το γράφησε λέει, τι δουλειά κάνετε είδο ποιο. Ποιο, αυτή η πληγή που δεν πέσει εσύ. Αλλά... <laughs> <laughs> <laughs> η Βύρνα. Το κακό γιατί το ακούσαμε, γιατί ξεκινήσει δική σου. Γιατί με Και από μάνα και από πατέρα. Mm. Και επειδή εμεί ακούμε μόνο από γονεί γιατί δεν είναι είστε... λόγο Πάσχα. Έλληνε είστε εσεί τώρα ή. στα όρια του βαλέτα. Έλλην... Του... Έλλην... <laughs> του... Έλλην... <laughs> <laughs> Κοίτα, αν θε να κάνει το ψηλό σου και μπερδευτεί σε κανένα μπορεί να. Το... Δηλαδή το μισό να... Να, κατουράει να κατουράει ελληνικά και το μισό να κατουράει αλβανικά Παίζει, είναι τόσο κοντά στα σύνορα. Μην πα με καμιά ελληνίδα, χαλά στη φυλή. Να πα με καμιά από το απογόνιαμα είναι. Δεν ναι, ναι, χαλά τη φίλη. Όχι, δεν θέλω να χαλά τη φίλη. Εμεί δεν Ο Κονίτσι και η δεν, η θέλω, Α, είχατε είχατε ο και δεν είναι Πογονιανή. Πώ λέγεται ο Μητροπολίτη, κάπω. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό ο καλό άνθρωπο. Είχατε, μπράβο, έχετε παραδόσει δηλαδή. Έχουμε, ναι. ναι, ναι. Πήγαινε κατυχητικό και τέτοια, στα νιάτα σου. Όχι, αλλά πρόλαβα να πάω, πήγα δύο χρονιέ εσόκλειστο. Πού? Εκεί στο χωριό. Ήταν σχολείο ήταν τη πρόνοια, έτσι λέγανε τότε. Η πρόνοια ήταν ένα οργανισμό για μαθητέ που είχε φτιαχτεί επί Ε, όταν πήγα εγώ, βέβαια δεν υπήρχε Σας η Χούντα. Σκούδασε το καθιστώ. Ακριβώ. Δεν υπήρχε mm. τότε η Χούντα, αλλά δεν είχε τελειώσει κιόλα. <laughs> <Τα> δηλαδή <δείξεις, laughs> η μεταπολίτευση, α πούμε, στα χωριά πήγε δύο-τρία χρόνια αργότερα <laughs> από ό,τι στο κέντρο. Είχε κατάλοιπα. Είχε κατάλοιπα, ναι, yeah. ακριβώς Και είχαμε ένα δάσκαλο ο οποίο ήταν τελείως κουντικό, μα έδερνε για ψήλο Εγώ κύριο έτρωγα ψήλο γιατί βοήθηκα του συμπαθέ μου. Τι του βοήθηταγε. Στα μαθήματα. Ήμουν εξαιρετικό μπακτσέ. Και οι άλλοι ήταν στροουνάρια. Τα... Τι ήταν τι προβλήματα βγάζει. Τα παιδιά καλημέρα. ήταν ευωσκοί, ήταν αυτό, κάνανε αγροτικέ α... δουλειά. Απ Εγώ από την πόλη, Αθηναίου, Και πόλη. Και πώ πήγεστε ο... πάνω στο χωριό από την Με στείλαν για λόγους υγεία ένα γιατρό, επειδή αρρώστενα εύκολα, είχε πει στη μητέρα μου: Δεν έχετε ένα χωριό, το παιδί να καρδαμώσει. Και με Πρέπει να πω, αντίθετα με ότι Ότι ο ο Μηχρό και αυτό. Και οτι... τραγανός, μικρός ε, είναι. Μην τα λέω εγώ. Και τραγανό. και τραγανός, μικρός μικρός μικρός είναι, ναι ναι, ναι, ναι, καλά η επιστήμη. Τέτοιο mm. Μηχρό. Είναι. μεγάλος η γενιά. Mm. Μη μιλήσω. Με Bebelak, μετά <laughs> Μεγαλώσαν. Είχαν αλλάξει τα μπεμπελάκ. κατάλαβες <laughs> Μετά <laughs> το Τσερνομπίλ <laughs> έχει μεγαλώσει η Αποστολή. Γι' αυτό, <laughs> γι αυτό <laughs> έχω τρία. <laughs> παιδί του Τσερνομπίλ. <laughs> Αυτή τη σύγχυση στο κορμί του. Τι επαγγέλλεστε. Πού παίζετε. Έχω ειδικευτεί στο stand-up comedy τα τελευταία 15 χρόνια. Ωχ, oh, αλλά... ντροπή! Για την ντροπή, ντροπή. Όμως. όχι. Ντροπή. Βαρέθηκα του σκηνοθέτε. Είμαι κανονικό στο οποίο σπίτια. Έχω σπουδάσει στο θέατρο τέχνη, τελείωσα mm. τη σχολή βεάκι γιατί στο θέατρο τέχνη με διώξανε. Τα πρώτα 5-6 χρόνια δούλευα μόνο στο θέατρο. Γιατί σε διώξανε από εκεί? Τσακώθηκα με ένα δάσκαλο. Γιατί τσακώθηκε με ένα δάσκαλο. Γιατί με είχε βάλει να κάνω το δεύτερο μήνα που δεν ήξερα πού πάνε τα τέσσερα, α πούμε, με είχε βάλει να κάνω ένα κομμάτι αρχαία τραγωδία και μάλιστα από βάκια, που για μένα είναι το νούμερο ένα αγαπημένο μου έργο ειδικά στην μετάφραση χειμωνά και, ε, και τόσο πάντων όπως κάνουμε την πρόβα που δεν ήξερα πάνε τα τέσσερα έτσι αλλιώ. επειδή το, η μετάφραση αυτή που χρησιμοποιούσαμε τότε ήταν 15 σύλλαμος και εμένα μου θύμιζε λίγο το χωριό και τα υπηρότικα και μου άρεσε στην πρόβα Όταν έκανα πρόβα στο σπίτι, έβαζα υπηρώτικα σαν αυτό που ακούσαμε πριν από γονίσια και φτιαχνόμουνα. Και θυμήθηκα λοιπόν εκεί στην πρόβα επάνω κάποιου γέρου στο χωριό που όταν μερακλώναν σκίζαν τα ρούχα του και φωνάζαν «όμια όρνια. Αυτό είναι εντελώ διονυσιακό. Εγώ έτσι το θυμόμουν. Mm -hmm. και όπω κάναμε πρόβα στη σχολή πια, μέσα στο κείμενο, χωρί να καταλάβω πώ, μου ξέφυγε μια-δύο φορέ και είπα όμοια όρνια. Σταμάτησα αυτό στην πρόβα. Πολύ αυστηρά, ξέρεις, και πήρε και δίφους έτσι, να πούμε, που η φωνή έρχεται από το βόθρο, ξέρεις, ότι είναι δάσκαλος. Ε, ήταν δάσκαλος. άσε με τώρα. Ναι. Ποιος ήτανε. Δεν θέλω να πω. Ο δάσκαλος. Θέλω να πω, με λίγα λόγια, αν δεν είχε πεθάνει ο Κάρολος, ήτανε νεροκουβαλητής. Ο Μάρξ. Λοιπόν, ο Κούνβρε. Α, εντάξει. Ο Βρέχε Σαυγίτη πιστεύει. Και μου πει, αυτά που κάνεις παιδί μου, ε, αυτό δεν είναι θέατρο. Ε, και εγώ πολύ ευγενικά του είπα, είναι σίγουρο ότι δεν ξέρω για θέατρο τίποτα, γι' αυτό δεν θα σχολεί να μάθω, αλλά με τον τρόπο που διδάσκεται μας είναι σίγουρο ότι μπορείτε να μάθετε τίποτα. Και μου λέει, τι πες του λέω αυτό που σου πάρε. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> και μετά λέει τελείως κουβέντα λέγοντάς του, έλα έξω. <laughs> <laughs> Ά, ωραία. Πολιτισμό. ήταν <γραμματεβώς> κάτι πολιτιστικό εκεί. Οικοδόμο ήμουν, παιδιά, και είχα α. τελειώσει και το στρατό. Οικοδόμο. Τι δουλεύα τα καλοκαίρια, πώ α... πολύ στο πογόνι πώς... πάνω. θα ε... ήμουν και... Ναι, και... Ναι, μετά, και... καρδάμωσα, καρδάμωσα, καρδάμωσα, καρδάμος. Ναι, Τι σα όλοι οι Αλβανοί έχουν γίνει. Μετά από οικοδόμο έγινε Ναι, από έρωτα. Με, τι? <laughs> με γυναίκα. <laughs> <laughs> το ξέρω και περιμένατε. <laughs> να οδηγήσει από το το τα σύννεφα. Ήμουν από Νέο Τεβέρο μια κοπέλα η οποία ήταν πολύ θεατρόφιλη κτλ. Και, και για κάποιο λόγο μου λέει ότι είμαι καλλιτεχνική φύση. Εγώ δεν το βρίσκω αυτό. Αυτό το μπουμπου που ακούγεται είναι το χέρι του που το χτυπάει. Α το χτυπάω, συγγνώμη. Στο... Βέβαια, ναι. ναι. Σα το τραγ ακούγεται. Το χτυπάει το πρωί το χέρι του. Κάτω τα χεράκια. Για πε. Όχι πάνω μου. να κάνει κάτι αυτό, κάτι με την τέχνη. Και άρχισε να μου δίνει βιβλία. Εγώ ήμουν φαντάρο που δίνει κάτι υπέροχα βιβλία και κόλλησα. Στο στρατό, δηλαδή, σε δύο χρόνια διάβασα όσα βιβλία θα μπορούσα να διαβάσει ένα άνθρωπο σε 20. Ποιο ήταν το καλύτερο, Το καλύτερο. Αυτό που, ήταν... που έκανε, σου άγγιξε και τα λοιπά. Σου παιχνίδι. Το, το πρώτο βιβλίο ήταν ένα για τον Μπρέχτ, το οποίο ήταν εικονογραφημένο κελό. Δεν θυμάμαι τον τίτλο του. Το έβγαζε ένα εκδοτικό οίκο στη Θεσσαλονίκη και το μισό ήταν καρτούν mm. και με τράβηξε. Αλλά το, το βιβλίο που τρελάθηκα ε, ήταν η Βάκια στη μετάφραση του χειμουνα. Δηλαδή, εκεί πραγματικά κόλλησα. Οπότε... Και διάφορα. Αλλά που διάβαζα αποστέλου πολύ πιο μικρό από μένα. Το Τρίτο Στεφάνι. Χαμένη Άννη Τα ξέρεις αυτά. Όλα αυτά τα, <laughs> έχουμε, <laughs> τα έχουμε διαβάσει. Και πόσο <laughs> κέρδισε το stand-up comedy Που έχει τρομερή άνθηση στην Ελλάδα, να το πούμε και αυτό. Έχει, <laughs> ναι. Θετικά. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey, η τελευταία δουλειά που έκανα στο θέατρο ήταν με μια πολύ σημαντική κυρία του θεάτρου που λέμε. Ποια ήταν την κυρία Λίδη Κονιόρτου. Yeah. Και ήταν μια θλιβερή εμπειρία για μένα όμω επαγγελματικά. Ό,τι πιο άσχημο έχω ζήσει στο θέατρο, πραγματικά φρικτή εμπειρία, έκανα, όταν τελείωσε αυτή η δουλειά, έκα, δύο μήνε κλειδόθηκα σπίτι. Δεν βγήκα καθόλου. Τι ήταν αυτό. Γίνανε διάφορα γεγονότα, αυτά mm. που λέμε παρασκήνιο α πούμε. Ε, εντάξει. Ε, κακό καμαρίνα το που Η Μαρκίζα Ιζα. Ποιο θα μπει πάνω, τώρα. Έκανα τέσσερα χρόνια να πάω σε Ξέρω γιατί τα πάθαν αυτά, γιατί η Λίδια Κονιόρδου πήρε μέρο στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ενώ δεν πήραν αυτόν. Και εκεί ζήλεψε σε σχ Δεν τα λέμε και αυτά. 15 χρόνια ασχολείται με τέτοια stand-up. Μια χαρά. Γιατί έχουν γίνει 10 χρόνια πριν. Ε, ε, είμαι στην κατάλληλη ηλικία, yeah. σε παρακαλώ. Γιατί για είχα, είχα προτάσει για όλα Για κεφαλικό ή για όλα τα. Για <laughs> Γιατί. <laughs> <laughs> <Η> κατάλληλη ηλικία <laughs> παίζει λίγο. <laughs> για όλα. Mm. Και stand-up comedy λέμε, επειδή μερικοί μπορεί να μην το ξέρουν. <laughs> Ξέρω, δεν τα ξέρουν όλοι οι ακροατέ τα πάντα. Είναι αυτό που είναι ένα πάνω. Είναι ένα πάνω. Ναι. Και είναι κάτω κόσμο. Συνήθω ο φωτισμό είναι ένα στρογγυλοφό. Ναι. Αυτό είναι σαν εικόνα. Και είναι ο κόσμο κάτω και προσπαθεί να του κάνει να γελάσει αυτό. Κάπω Ναι, αυτοσχεδιασμός αυτοσχεδιασμός πολύ Παίζει και με τον κόσμο κάτω ναι, και τα λίπα, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Το κάνει καλά από ό,τι έχουμε δει. Αυτό, ναι. Ευχαριστώ. Είχα αρτηθεί. Ο Αποστολή ήρθε δύο φορέ. Θα ήρθε δύο φορέ. Δεν τα Ήρθα μια Έχει έρθει τρει φορέ ο Πιτσιρίκος και δεν ξέρω ποιο είναι. <laughs> ο οποίο με είχε εκνευρίσει γιατί έγραψε μια κριτική. Και από το κείμενο που έγραφε κατάλαβα ότι είχε έρθει τρεις φορές Γιατί περιέγραφε πράγματα που είχαν συμβεί Σε, σε διευθυντικές παραστάσεις Με κάποιον άλλον από το κοινό ναι, ναι, ναι. Ή δεν τον έχει γνωρίσει. Όχι, δεν, δεν ξέρω. Α, θα θα δείξω τι... εγώ. Α, μπορείς Δη... να πας στην ομάδα αλήθεια Νέα Δημοκρατία να σου δείξει ποιος είναι. Μου είπε ο Μουρούτη είναι, ο αλλά δεν το πίστεψα. Ο Μουρούτης, α, α, ο Μουρούτης τα ξέρει αυτά. Γιατί δεν σημαδεύει καλά. Το επόμενο να βγάλει μωρίς, και φωτογραφίε. Α βγάλει, ομάδα Ο καθένα ό,τι έχει. Ναι, αλλά μπορεί να βγάλει που Άλλο εξωτερικό. έχει ο Ό,τι μπορεί Λοιπόν, ο κύριο που ακούτε και όσου μπήκατε τώρα στην ακρόαση είναι ο κύριο Χριστόφορο Ζαραλίκο. Ο Σπαρταριστό wow, yeah. <laughs> Ο Καλαμπουρτζή. Ο, ο Καλαμπουργίσ. <laughs> όχι, <μην το> <laughs> που, λέει, <laughs> που λέει Χωρατά. χωρατά, που λέει. χωρατά, χωρατά Έρχεται από τα παλιά αυτό. Δεν είναι. Όχι, στι παρέε δεν είμαι έτσι. Ε, Πρέπει έτσι να είναι πάντα. πολύ πάντα. Δική, μου, δική, μου, δική μου παρέα για να είμαι. Έτσι δεν γίνεται πάντα. Όλοι αυτοί που κάνουν επάγγελμα σε εισαγωγικά το γέλιο δεν είναι. Δεν ξέρω. Κοίτα, όταν είναι δικιά μου παρέα, παρέα, κανιβαλίζω χειρότερα από την παράσταση. Αλλά να είναι πολύ αυτό το ωραίο φίλια. δεν είναι που όταν σε γνωρίζει κάποιο κόσμο και την πρώτη δεύτερη φορά δεν περιμένει από σένα να πεις αστείο ή γελάει με το παραμικρό. Ναι, ναι. Ενώ εσύ μπορεί να μην το θεωρεί αστείο, αλλά επειδή είσαι εσύ. Και, και δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο. Να περιμένω ότι πω έχω να αστείο που γελάει με το παραμικρό. <laughs> αυτό είναι. Νομίζεις, όλο μαζί το πακέτο χειρότερο και είναι ε, Και αυτό το βλέμμα που έχουν. Λοιπόν. Θα συνεχίσουμε. Έτσι θα πάει η σήμερα εκπομπή. Δεν έχουμε λαό. Έχουμε εδώ live τον Αποστόλιο. Οπότε θα συνεχίσουμε μετά τι δεχμίσει. Θα πούμε τα υπόλοιπα. Το τραγούδι είναι επιλογή του καλεσμένου, του Χριστόφορου. Σύντροφε, Ευχαριστώ. γιατί αυτό. Όλοι μου οι παππούδε ήταν αντάρτε. Όλοι. Όλοι όμω. Ούτε έναν. Ένα Ένας ήταν Αναπολιτήκη, αλλά μόλι μπήκαν οι Γερμανοί στο χωριό του. Τα πήρε μπήκε. για αυτό. Μπήκε, μπήκε, μπήκε. μπήκε. Στο Αντάρτικο. Ναι, ναι. Ήταν Αναπολιτήκη. Ποτέ, ποτέ μέχρι που πέθανε δεν ήξερα ποτέ τι ψήφισε. Ούτε το ρώτησα βέβαια. Αλλά έκανε το χρέο του. Ε, βεβαίω. Και οι παππούδε μόνο. Εννοεί οι γιαγιάδες. Και εσύ, η επόμενη γενιά. Εγώ... Αντάρτη Με ποια έννοια. Αυτό που λέγανε οι γονεί μα όταν ήμασταν μικροί και σπάγαμε καναποτήρι, αχ, αντάρτη. Αντάρτη. Τέτοιο δεν είναι. Τέτοιο δεν ακόμα. Όλοι. Πόλεων. Πόλεων. Πόλεων. Αστυνομία. Αστυνομία. Πόλεων. Και πε το με προφορά. είσαι παιδί μου, Αντάρτη. Πόλεων. Είναι λίγο σπαστό. Προσέχει. Με την αριστερά, περιμένει κι εσύ κάτι να κάνει σε αυτόν τον τόπο, Ότι είναι η ελπίδα. Όχι, δεν περιμένω. Γιατί? Ότι κάνει ο καθένα το κάνει μόνο του. Και άμα βρει και δύο-τρει άλλου, είναι πολύ τυχερό. Ωραία, Αυτό η αριστερά είναι τρει αρι... αριστεροί μαζί. Είναι δύο-τρει άλλοι. Κοίτα, υπάρχει ένα πρόβλημα με τα κόμματα. Και τη αριστερά λίγο περισσότερο γιατί είναι πιο παλιά. Έχουν η ιστορία. Η ιστορία εκεί που είναι να είναι για καλό σου συνήθω γίνεται το κακό σου. Πέφτει βάρο πάνω Δεν ξέρουν πού αρχίζει ο ρόλος τους και πού τελειώνει. Και θεω... θέλουν τα κόμματα, ειδικά τα κόμματα της αριστεράς, έχουν πολύ συχνά τη συμπεριφορά αυτού που πιστεύει ότι είναι πιο σημαντικός από τα γεγονότα. Ενώ τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από τα γεγονότα. Ναι, η εμπειρία όμως την παρα... τη βγάζουμε έξω, δεν είναι σημαντικό πράγμα η εμπειρία. Πάρα πολύ. Πάρα για να μην κάνουμε συνεχώ τα ίδια λάθη κάθε γενιά, κάθε. τα ατόμο. ίδια όμως κάνουμε. <laughs> τα ίδια κάνουμε, ναι. Ε, Άρα Αλλά, η εμπειρία είναι σημαντικό παράγοντας άμα τη χρησιμοποιεί για να μην κάνεις τα ίδια λάθη. Ναι. Όχι, άμα τη χρησιμοποιεί για ναι. να από θυμάσαι μόνη τα της όχι, λάθη που κάνει. Στα της όχι, κόμματα όχι, λέει, της αριστερά βάζουμε και το ΙΔΜΑΡ. Ποιο? Εννοείται, το Δημάρ αυτό. θα θέσω εγώ θέμα εδώ Θέμα Δημάρ Να πούμε αριστερά όταν λέμε κόμματα τη Άριστερα να ξέρουμε ποια λέμε Είναι ο Τσίπρας μέσα Κυρίως. Εγώ όταν λέω κόμματα σε εννοώ το ΣΥΡΙΖΑ και τη Δημάρ Ξέρει το κουκουέ κατάλαβα Όχι είναι κομμουνιστικό κόμμα Είναι γνωστή αυτή η και τη εγώ, εγώ, το Παρακαλώ και στα δικά μας Γιατί δεν είναι αριστερή η Δημάρ ή κάτι τέτοιο. Τι ηρωνία που έχετε όλοι τόσο καιρό. Όχι, διευκρινιστική ερώτηση ήταν. Δεν ήταν καθόλου ηρωνική, δεν είχε Α. θέση. Διευκρίνηση. Ναι, mm. κυρίω αυτή είναι αριστερή. Mm. Το Α. κοινό που έρχεται και σε βλέπει, έχει μέσα αριστερού. Έχει, ναι. Έχει και Δημάρ. Δηλαδή. <laughs> είναι μια διαδικασία. Πού το ξέρει. Δηλαδή, <laughs> δηλαδή κάποιο <laughs> με, με θάρρο και σηκώνεται και λέει Είμαι Δημάρ, δεν ντρέπεται. Συνήθω είναι κυρίε που δηλώνουν Δημάρ, αλλά του καταλαβαίνω από το πρόσωπο. Έχουν Πώς εξ... είναι οι δημαρίτισες Έχουν ένα, Έχουν ένα βλέμμα είναι... Θέλω να το ουριάξω Θέλω <laughs> να βγω να το φωνάξω να το πω Λέει και το τραγούδι <laughs> Απ' την άλλη φοβάμαι μου για ένα γιαούρτι από πουθενά <laughs> Καμιά μούτζα. Θέλει η Δημαρίτη να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Λίγο, γιατί κάνει αναγκάλουψη τη παραστάσει. Κάνει ποιο έχει ψηφίσει ναι, Πασόκ, ποιο νουδού τα παίρνει όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα, ναι. Πριν και, χρυ... και Χρυσή Αυγή, αναγκαστικά. Ε, και Χρυσή αναγκαστικά. Κανείς. Πέρασα μεγάλο δράμα με αυτό, αν πρέπει να βάλω κείμενα για τη Χρυσή Αυγή ή όχι. Γιατί. Ε, τι γιατί, γιατί είναι αυτό το όμορφομα που είναι. είναι... Θα έπρεπε να ασχολούνται ποινικοί εισαγγελεί μόνο με αυτού και κανεί άλλο. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει, δηλαδή λε τώρα. Ναι. Ξέρεις είναι, είναι η κατηγορία αυτών των ανθρώπων Που ό,τι και να πεις για αυτούς το χειρότερο Είναι διαφήμιση ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς και, και είναι αλήθεια αυτό Ισχύει Λειτουργεί δηλαδή έτσι Οπότε Ενώ είχα... για τη Δήμαρ δεν ισχύει αυτό Όχι. Για το ΣΥΡΙΖΑ Οι ΣΥΡΙΖΕΙ πώς συμπεριφέρονται για... Πώς τους καταλαβαίνουν οι η Καταρχήν είναι αυτοί που σηκώνει το χέρι με πιο πολύ χαρά Σταθερό το χέρι, Όχι, είπε, όχι, και εκδηλώνονται. Ε, και σταθερό το χέρι. Και άμα ρωτήσει ποιο είναι και... η ΣΥΡΙΖΑ, σηκώνουν αμέσω το χέρι. Ναι, είναι αυτοί που σηκώνουν πιο εύκολα. Και υπερήφανοι και τα λοιπά. και τα λοιπά. Αυτοί που σηκώνουν πολύ δύσκολα είναι οι πασοξίδε. Γιατί Δεν ξέρω γιατί. Γιατί δεν βρίσκω τον λόγο. Ε, γιατί σηκώσανε <laughs> λίγο, σηκώσαν λίγο πριν στα ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε εγώ. <laughs> ε, αλλά όποιο πασοξί σηκώσει το χέρι του. Πρώτος, χωρίς να τον ανακαλύψω είναι εγώ τελείωσα. Καταρχήν ο αγαπημένος μου, μου. Όχι είναι αγαπημένος μου, είναι να τον, τον συμπάθω Θέλει πολύ θάρρος Να συγκρίνουν το... βέβαια να πεις Πασόκ σήμερα Ναι. Νέοι δημοκράτες Αυτοί μου κάνει εντύπωση γιατί κρύβονται <laughs> Καλά αυτούς <τους> καταλαβαίνεις <laughs> αμέσως από τον τύπο. Γιατί, δεν τι, είναι, το το δείχνει ότι ειδικά οι νεοδημοκράτησε είναι χαρακτηριστικό. Το φουλάρι είναι κατάλληλο, είναι πάντα σέτα ρούχα. Αυτό δεν παίζει και πασόκ. Παίζει, μπορεί να είναι και πασόκ αυτή. Όχι, όχι. όχι, όχι οι νεοδημοκράτησε πάντα είναι αλλιώ. Είναι πάντα αυτό. Και φταγμένε οι πασόκε είναι λίγο, μοιάζουν. Όχι, το πασόκ έχει πομπόδι πράγματα πάνω. Κραβγάζει. Γκίθηκα ακριβά καλά. Οι νεοδημοκράτησε δεν είναι ακριβώ έτσι. Όχι, δεν είναι ακριβά, είναι ταιριαστά. Ταιριαστά. Το πασόκ θα βάλει το ακριβό, ότι καλύτερο. Αλλά όλα μαζί είναι τα ακριβά. το ταιριαστά. Stud. Ωραίο ντύσμα επίσης η ΣΥΡΙΖΑ Είναι αυτός που φαίνεται ότι το ρούχο είναι πανάκριβο Αλλά το φοράει σαν να μην είναι πανάκριβο Το σπάει με κάτι λέτσικο το πούμε Ναι, ναι, ναι Είναι ακόμη γιατί δεν έχει πάρει την απόφαση ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει Δεν ξέρω, τόσο βαθιά ψυχαναλυτικά δεν έχω πάει Εγώ είμαι στο στάδιο της παρατήρησης τώρα Ανέλ, έχεις Ανέλ Ε, ανέλνε, εγώ. Ανέλ, ανέλ. Ανέλ, ανεξάρτη, είναι πάντα αυτό που κάνω το διαχωρισμό στην παράσταση που άμα ρωτά τι έλλειψη και δεν καταλαβαίνει κανεί και λε του καμένου. <laughs> είναι, αν πει <laughs> του καμένου. <και> <laughs> ναι, <laughs> ναι, να είναι από τα χωριά, ξέρει, πιανού εσύ. του καμένου. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> τι <Τινες> νούμε <καμένου>. εσύ. Ανέλεχο σπάνια, αλλά είναι πραγματικά οι πιο χαρούμενοι. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι τα με τον καμένων. Είναι πάντα γεματούλιδες και πάντα γελαστοί. Είναι αυτό του το Λεβέντου Μαλάκα που έχουν δεν μην μην ας... Ας... α Δεν κακό αυτό. <χω> το είπε ο Αποστόλη Δεν Αποστόλη, γιατί δεν <είναι> κακό. <χω> <χω> Βί, <χω> αφού <χω> δεν <χω> αλλάζουν πολλά πράγματα στη ζωή τουλάχιστον να είναι και Και Εμένα μου αρέσει αυτό. Και εμένα μου αρέσει. Το εκτιμάστο. Δεν μπαίνει Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι χαζοχαρούμενο. Ο επεξεργασία. Δεν λέμε για τον Δεν λέγαμε για Εκಿಸ್ δίκιο σε αυτό. Είμαι η Γρηγόρη Σάλα. Ε? Είμαι γρήγορο Γρηγόρη Σάλα. Δεν του είναι καλό αυτό, δεν είναι νερό. Επειδή καμιά φίλη σου. Ταντου πεις φέρει αναρεόχες πόσο γρήγορα το φέρνει αυτό λουσε, <laughs> <laughs> <χαζόρ>. ναι. Πάμε. Αζορ. Ναι. Χαζό, με ομέγα. Αζορ, Αζορ. Λοιπόν, Επειδή μιλούσαμε πριν για τέχνες τις γλίκες, ναι, Μιλούσαμε για τέχνες και πολιτισμό Το αν του Παπακαλιάτη το έχεις δει την ταινία Όχι έχω δει, ταινία το... το δει. έχω δει μόνο το... μόνο το κομμάτι που χρησιμοποιώ στην παράσταση Που είναι το, Αχ, το... Κομμάτι, δηλαδή, το επίσημο το διαθμιστικό το, το, το επίσημο όμως το, το πήρα από το... Ταινία... Και πώς ενώ δεν έχεις δει ξέρεις και λε. Δε πρώτα και μετά να κάνεις σχόλιο Γιατί κριτικάζεις τον Χριστόφορο Καταρχήν δεν τον κριτικάρω Λέω τα καλύτερα για την ταινία Mm. Εντάξει, Είναι, είναι ταινία Διμάρ. Πραγματικά έχει φάει, τα του, α, <laughs> έχει φάει τα μουστάκια του. Απ' άλλη χτύπη το χέρι. Έχει φάει τα μουστάκια του Κουβέλη που δεν τη σκηνοθέτησε. Πρόλαβε ο Χριστόφωρο. Και πρόλαβε ο Χριστόφωρο να τη σκηνοθετήσει. Μπορεί να την βάλουν, ξέρει. Σίγουρα. Είναι προεκλογικό να πάρουν αποσπάσματα. Ταιδιά πρέπει οπωσδήποτε να την βάλουν. Γιατί να είναι Διμάρ μια ταινία του Παπακαλιά, δεν κατάλαβα. Γιατί πραγματικά αποδεικνύει με βίντεο, γιατί πια στι μέρε μα το βίντεο είναι η απόδειξη ναι, ναι. για όλα. Το να, ο λόγο τη τιμή σου το διάβασα, αυτά δεν μετράνε. Το που πήγε και όλα τα Δεν αυτά. κυ Δεν σε ναι. πιστεύει κανεί με τίποτα άλλο. Ε, αυτή η ταινία λοιπόν αποδεικνύει ότι όταν μείνει άνεργο, ζεις Η ζωή πραγματικά Γιατί ξεκινάει. Η ιστορία είναι ότι ο παπακαλιά είναι άνεργο και μένει στην άνεργος πλάκα. και μένει στην πλάκα σε ένα, ένα δίπατο. Νεοκλασικό, νεοκλασικό. Το οποίο ε... του κόσμου τα χαράκια. Καταπληκτικό μέσα. Καταπληκτικό, ο... υπέροχο, ο Ροχπίτου, πανέμορφο. Το Απλώπη έχει αφήσει κληρονομιά τσάρτα. η γιαγιά του. Ε, εντάξει, υπάρχει εξήγηση τώρα μέσα να παίζει Ναι, να αλλά πώ το συντηρήσει. Δεν εντάξει, Πρέπει να έχει δύο μισθού για να πληρώνει τα χαρά του. Το βρήκα το στην αρχή. Θα θερμώσει λίγο. Θα ζεσταθεί αυτό το σπίτι και να το κάνει. Θα θερμάξει. Τώρα πεθαίνει η γιαγιά. Και. Ε, και, χρησιμοποιώ αυτό το μέρο από την ταινία. Όχι, δεν την έχω δει, αλλά έχουν δει πώ την πλησίασα την ταινία. Άρχισα να παίρνω τηλέφωνο φίλου και κυρίω κορίτσια φίλε και του ρώταγα, Έχετε δει την ταινία. Και τι έβαζα να μου λένε τι θυμούνται, τι του έκανε εντύπωση. Και, τι τους και, τι... και χρησιμοποίησα αυτά. Δηλαδή, αυτά που του έκαναν εντύπωση, το χρησιμοποίησα στο κείμενο. Mm. Που ήταν καλύτερο από το να δω την ταινία. Τι, πέσε ένα κομμάτι που ήταν. Ό,τι λέω, ρε παιδί μου, ό,τι λέω. πούμε το, Ας σπίτι, το... το σπίτι, αυτή η υπέρυξη ζωή. Κάποιοι που... μπορεί να μην το έχουν δει στο ραδιόφωνο. Τροπή του. Εγώ μπορεί να το έχω πάμε για το επίπεδο αυτών που δεν έχουν δει την ταινία του και έχουν αυτή την εκπομπή. Ωχ, την παράσταση. σου Εγώ το βλέπω. Το το τροπή τους δεις. Το <laughs> χοδιό. Το έχω παιδιά, δει. Ούτε εγώ το χοδιό. Να. Έχεις φάρμες ένα, σπίτι. ένα που... απ την ταινία είναι η η η η η η η η η η η η η η η η Το τεσεβόν δεν, δεν σου έχω πει, είναι τη κοπέλα. Το ξέρω. Ναι, Εκεί, ναι. Ε, πρέπει κάπου και η σάτυρα να παραποιήσει, δηλαδή εσεί δεν μοντάρετε δηλώσει. Όχι. Όχι. <laughs> ναι, καλά, ναι. <laughs> ναι, καλά. Ποτέ. Εγώ να μην πειράξω λίγο το. Ά, το δεν. οποίο δεν έχω πειράξει το βίντεο, το σχολιάζω διαφορετικά. Μπορεί να χαλάσει την πλοκή όμω έτσι. Τέλο πάντων. Έχει ένα σκυλάκι. Το σκυλό, τον λε όπω τον λένε το σκυλό, μοναξιά. Έχει ένα λικό σκυλό γερμανικό πειμενικό το οποίο το λέει μοναξιά. Αυτό είναι ένα πολύ διμαρό σχόλιο. Δηλαδή, πρέπει να είσαι δημάρια να βαφτίσει γερμανικό πειμενικό μοναξιά. Ένα κανονικό άνδρα που ένα γκριφονάκι, μια λουλού. Ναι. Θα, θα το, το, το έλεγε μοναξιά, μοναξιά κατάθλιψη, χαρά. <laughs> δεν μπορεί <laughs> να λε το γερμανικό πειμενικό. <laughs> που έχουμε μάθει, δεν είχατε α πούμε έναν τύπο στη γειτονιά σα μικρή που να το έλεγε ρούντι. Τζάκι, εγώ αζόρ. Αζόρ, ένα, ένα λικό σκυλό. Κάτι ναι, ναι. Είτε βαριά ο Πλάκι. Μοναξιά δεν το λε. Αλλά μοναξιά δεν το λε. Το λικό Ναι, αυτό είναι Δημάρτο. Δημάρ. Έγινε όλο αυτό γιατί μια σκηνή τρέχει και φωνάζει εκεί στην πλάκα. Μοναξιά, μοναξιά, μοναξιά, μοναξιά φωνάζει. Ναι ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μοναξιά, μοναξιά. Λοιπόν, τη μοναξιά. Επίση, είναι πολύ Δημάρ σκηνή που του χτυπάει μια. πρωταγωνίστρια, Που χτυπάει το σκυλί τη μοναξιά και σταματάει και το βάζει στο πίσω κάθισμα με τα αίματα. Χαμό Το οποίο βεβαίω όλοι μα ακούν τώρα, ειδικά οι Αθηναίοι πολίτε, είναι η τυπική συμπεριφορά του Αθηναίου με τα τετράποδα. Αμέσω. Το Max. Ειδικά, Ειδικά στην εθνική. Ειδικά εθνική. εθνική Στην Πανεπιστημίου Καλά Εάν... στην Πανεπιστημίου, σταματάς και εύκολα Χειρόφρενο αλάρμ, ε, στις εθνική... πορείες βρίζουμε άμα μας κλείνει το δρόμο Αν χτυπήσουμε τετράποδο Πρώτα θα δουν τι το σκυλί και μετά θα πάνε στη δουλειά Δεν τα ξέρετε, αυτά που μένα το. μαθαίνουν. Είναι βγαλμένα από τη ζωή του. Αυτό ακριβώ. Ακριβώς. Μην ακούτε που στην Ελμπιάδα τα μαζεύαν και τα σκοτώναν. Αυτά είναι μύθο. Βλακίε. Καλά, πρέπει να τα είσουμε και στον κόσμο. Και στο τέλο, εντάξει, με, με ξετρελαίνει η καταπληκτική γιαγιά που την κάνει η Μαροκοντού. Mm. Που είναι μια θεά γιαγιά τη πόλη μα. Με εκείνο το μακρύ φόρεμα, το, το κατοστάρι, το τσιγάρο και το dry μαρτίνι, α πούμε. Ε, εντάξει, μια τυπική γιαγιά. Βεβαίω. Καλά, είναι και Αθηναία τώρα δεν είσαι να δικιάσουμε στο χωριό. Σκέψουν ότι είναι Αθηνα γιαγιά. Ε, η οποία παίρνει σύνταξη 240 ευρώ μεικτά. <laughs> Αλλά 25 του μήνα που τα παίρνει η εκεί, τα ξοδεύει όλα τα 120 σε εκατοστάρια τσιγάρα. <laughs> και τα άλλα, στις και για το και άλλα το σε τρέιμα τη. Και τα άλλα σε τρέιμα τη. από το χωριό. <laughs> Μην χάσουμε και την παράδοση. <laughs> Σωστό. Κανονικέ οικογένειε, παιδιά. Γαλλμένα <laughs> από mm. τη ζωή. Αυτά ναι, είναι ναι, τα ωραία. Ποια ζωή. Ο Κωνσταντίνο που κάνει τον παππού. Ναι. Τι χρώμα μαλλιά έχει την ταινία. Είναι κλασικό. Ουράνιο τόξο. Είναι τα δικά του, έχει τα δικά του. Λευκά, είναι, ναι. Α, Άρα είναι Διμάρ. Α, Άρα έχουμε και κρίση. Είναι Διμάρναξ, λευκό μάλλη. Τι α, κάνει του κουβέλι. Το έχει κυματιστό ή ίσιο. <σχει> Δεν κάνει το σκαλωτό του κουβέλι. Η Διμάρ, κατά τη γνώμη μου, είναι το, είναι το κόμμα για τους ενοχικούς πασοξίδες. Ενώ σύριζα τι είναι. Για, για τους ασιοδοξίδες. Α, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Ε, ε, ε, ε, ε, η original είναι στο Βενιζέλο, το κανονικό πασοκ; Είναι μέσα μα, είναι στο DNA. <γυρίζε> Γιατί είναι και ο Λοβέρδο τώρα που έρχεται -y, με, με κόμμα. Γιατί ο Λοβέρδο για μένα είναι ο νούμερο ένα εχθρό του λαού. Δηλαδή είναι... Γιατί το λε <στα> αυτό. παιδιά μου, γυρίζει Τον το Λέν, μάτι. Αν... Καλά, μετά από αυτή την επιτυχία στο Υπουργείο Υγεία, τολμάζα, λε αυτό. Μου γυρίζει το Μου γυρίζει το μάτι, μάτι, εργασίες, μάτι, μάτι πραγματικά. Θέλει να κάνει ρήξη με το χτε. Δεν έχει πλάκα αυτό. Είχε πάει στον Περτεντέρη πρόσφατα και λέει, κύριε Περτεντέρη, για να προχωρήσει πρέπει να κάνει ρήξη με το χτε. Ε, σε ποιον είπε στον πρετεντέρι mm. ότι πρέπει να κάνει ρήξη με το χθε. Εγώ του το εύχομαι, χτες. Του εύχομαι να πάθει ρήξη συνδέσμων και στα δύο γόνατα. Mm. Να Μέσα από την καρδιά μου. Δεν δεν να μετά. <laughs> με αυτή την ευχή να βάλουμε μια τελεία à, σε αυτό το μέρο. Γενικά γιατί... Ό,τι ρήξη μπορεί, μπορεί να έχει ό,τι ρήξη μπορεί να. γιατί πρέπει να πάμε και σε διαφημίσει. Στο πρώτο μέρο μπήκαμε με υπηρώτικο. Στο δεύτερο με τα άρματα, Αντάρτικο. Επειδή είναι επιλογή δική του τα τραγούδια. Τώρα με Bonnie M. Χαρακτηρίσαμε λοιπόν την καταγωγή τι μας είναι αυτός άνθρωπος, Τι, προφή, που, τι προφή, μας είναι αυτό ο άνθρωπο που Την πολιτική μα πέφτει και τούτο τι χαρακτηρίζει. Τον τρόπο ζωή μα. Μπα M. <laughs> <laughs> με στη Μαυρίλα εννοεί. Με στη Μαυρίλα. Με στη χαρούμενη Μαυρίλα. <laughs> oh, να την <και> χαρούμενη Μαυρίλα. Τη <laughs> <laughs> <laughs> γαρίφαλο ταυτή. Πώ με τριέται η χαρούμενη Μαυρίλα. <laughs> <laughs> <χει> Πώς βετρέ τι τι ερωτήσεις αυτή τώρα; Πώς πρέπει να Είναι καρυκά. μια τέτοια <χει> ερώτηση. Πετρελάνης <χει> <για> τον... <χει> τιάδια. Και πεςε φιλιάκες, και τα κάνει αυτά; mm. Κάθε δεύτερη εκπομπή είναι ένα ίδρυμα. Εγώ ψοφάμε. Στον έγινα και δεν κάνει πόρτε. Α κάνει και μια εκπομπή στο μέγία. Δεν είναι φυλακή το μέγκα. Ξοφάω με τι ερωτήσει αυτέ του Θεοδωράκη. Που είναι ο άλλο παιδί μου που έχει έρθει από χώρα που έγινε πόλεμο. Έχασε του γονεί του, έχασε το Σόγοντα. Έχασε τον καλύτερο του φίλο και το ρωτάει να σε μονό. Δεν μου αρέσουν οι πόρτε Εκεί που ανοίγουν πάντα πόρτε, κλειδώνουν ξεκλειδώνουν κελιά, διάδρομοι, παπούτσι, αυτά τα πλάνα να με αρέσουν παρόμοιου. Επίση έχει ανακαλύψε. Αυτά τα σακίδια. Εγώ δεν τα βρίσκω καμία βιτρίνα. Πού τα βρίσκω. Άδιο θα είναι, δεν νομίζω. Τι τόσα χιλιόμετρα έχει κάνει τώρα. Δεν ξέρω πόσο Είναι με το πουκάμισο μαζί. Α, είναι σε, ε, σε, Είναι το πουκάμισο. Σε, σε ναι, σε, και, και καταλήγει πίσω σε σάκο. Κρύβει καμπούρα ο στάκο. Όχι, άλλος. ρε παιδί Α, μου, είναι το, το πουκάμισο. Αγοράζει το ρούχο. Τα τέτοια όμω, τα και αυτά που έχει πάντα, δεν έχει τελειώσει. Πάντα το ίδιο είναι. Κάνει ό,τι γράφει μάλλον. Ε, μάλλον. Ή τα σβήνει με την οικονομία. Είναι με με που σβήνε και τα επαναλαμβάνει. Λοιπόν, το θέμα μα δεν είναι. Α, ναι. Το, Ως, θέμα το θέμα μα είναι. Εκεί. Σαύρος, δεν δε ξέρω, κι εγώ. Να αλλάξουμε θέμα. Α, Έλα τώρα. Ε, τι oh, να oh, είσαι. Oh, σαίκ, δεν είσαι. Oh, τι να σου πω τώρα. Εντάξει δεν σα ενδιαφέρει το στα, στα Νέα Φιλαδέλφια, Μεγαλώσαμε <laughs> με στα Νέα Φιλαδέλφια. Δεν Φιλαδέλφια. Ή στα Φιλαδέλφια. Που είναι και πιο χωρί. Όχι, είναι σχόλιο, το πιασε αυτός. Το Είναι Όχι, Original ή Και έχει και για σας. στη. Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, είναι στη. Στη νέα κάπου στη θύμα έπεσα μια φορά η νοπλισλιστής, δεν το ξέρεις; Αναβίση. Αναβίση. Ναι, γιατί. Με καρπέλα. Οι, οι, οι, οι, οι. Μόνο εμάς κλέβανε. Όχι, θηβιαστές. Δεν όπως όλους. το ζευγάρι πρέπει να ήταν ζευγάρι Ήταν λόγω ζευγάρι αυτή. Βέβαια. Δεν έχετε το παρατηρήσει ότι για δεύτερη φορά στα 5 λεπτά αυτά περάσαμε εύκολα στο πάλι <laughs> Έχουμε μια τάση. Όχι, περίμενα, ξεκίνησε κατά το Αυτό Το, το, το, το, το κουτσομπολιοπάλι είναι πολιτική <laughs> ιστορία σύγχρονη. Δεν είναι κουτσομπολιοπάλι. κάνεις λάθο. Γιατί η κάθε σχέση επηρεάζει του ανθρώπου. Ο Σαμαρά, αν λειτουργεί έτσι όπω λειτουργεί, είναι και εξαιτία των σχέσεών του. Ναι. Άρα έχει ευθύνη Βύση. Όχι, μωρέ, λε. Αν τα πάει καλά και πετύχει. Θα είναι υπέρ. Ποια Αν... περίοδο ήταν αυτοί, ποια αυτή η περίοδο, Μπράβο. Έκανε του δαίμονε τότε, ήταν πριν, ήταν μετά. Δεν ξέρω πώ ήταν Πριν τον καρβέλα, το καρβέλα. Το καρβέλα. Μετά, μετά πήγε Καρβέλα. Μετά πήγε στον Καρβέλα. Πριν τον Καρβέλα, έτσι. Δεν μετά πήγε στον Καρβέλα. Μετά το Σαμαρά. Η επόμενη επιλογή τη. δεν ξέρω με τον Καρβέλα και. Όχι, Πριν ήταν δεκαετία του 90. Ε, τι άλλη περίοδο πήγε ο Σαμαράκη. Δεν πήγε όταν ήταν υπουργό και πήγε πριν το Άσβο. Πριν, πριν. Ah, πριν. Καλά κι αυτή τη στιγμή. Μπορώ να το, να το έχω κι εγώ ω πέρασμα. Δηλαδή, όπως η Βίση πήγε από τον Σαμαράκη Στον Καρβέλα, εγώ πήγα από την Κονιόρδο στο stand-up comedy <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Αυτό ακριβώ. Όλο, το... <laughs> όλο αυτό. <laughs> <ακριβώς>. <laughs> όλο αυτό. <laughs> <laughs> Για να συνδέουμε κι <laughs> αυτό. Είναι ακριβώς αυτό. Καμία σχέση. Αχ, <χαι> <Ά, εγώ. χαι> η Άγκυ είναι. Είμαι πολύ στεναχωρημένος πώς... Βέβαια, θα, θα, ακούνε, θα ακούει κάποιο ο οποίο είναι άνεργο, είναι αυτό και λέει, Τι μα λέει τώρα, νεμάσαι, τώρα είναι Αλλά πραγματικά εκείνη την ημέρα που έγινε αυτό, μάτσε και οριστικοποιήθηκε ότι δεν έχουμε γλιτωμό, ένιωσα τι να πω. Σαν να έχασα έναν άνθρωπο. Εντάξει, θα τα ξαναβρείτε. Θα ξεχρεώσετε όμω, Έλοντα. Να, δεν ξεχρεώνει. είναι μιλήσετε. Να, όχι. Η χώρα... Εγώ πιστεύω κάτι... για πολλά χρόνια θα τη χάσουμε. Πάμε σε Άκ. κάτι άλλο πιο ευχάριστο. Η χώρα θα έχει εξεχρεώσει. Η ΆΕΚ λοιπόν έχει πολλέ ελπίδε να αναστηθεί. Και θα ψάχνουμε να τη βρούμε μια χώρα να παίξει. Γιατί δεν θα έχουμε χώρα. Δεν έχει άλλη κατηγορία να παίξει η χώρα που έχει γλιτώσει χρέη. Αν αλλάξει η χώρα αφημί, μήπω θα είναι καλύτερη. Αν αλλάξει η χώρα αφημί. Κάποιοι που είναι οπαδοί θεωριών συνωμοσία το λέγανε αυτό. Για την άκρη, το ξέρω. Για, όχι για το Α, να για αλλάξει η όνομα. Ότι σε μια ομιλία του Βενιζέλου κάπω θα είχαν συνδέσει. Νέα Ελλάδα και τέτοια. Όπω μερικοί. Οπό ότι κλειδί μου... παλιά η εταιρεία και καλά. Κάτι, κάτι τέτοια λέγανε. Κάπου χώρα. το να διαβάσουμε <laughs> τα χρέη στην κακή. Σαν τον νέο Πανιόνε, θα είναι Ελλάδα. Όπως... και σαν τι τράπεζε στην Κύπρο. Κάτι ναι. τέτοιο. Κάτι... Γράφαν κάτι δική μου. Εξήτε ότι ήταν συμφωνία Γιούλ ε... Γιώργου Παπαδρέου. να πέσει η ΑΕΚ. Η μόνη πιθανότητα να σωθεί η Ελλάδα είναι να γίνει τράπεζα. Ελλάδα bank. Εκεί θα την αντιμετωπίσουν όλοι με διαφορετικό τρόπο και με τις τράμπεζες υπάρχει μια ευαισθησία έτσι κι αλλιώς. Ναι. Κάνα πρόταση τώρα, κατέβασα πρόταση. Α, επέστω. <σχ> παγώσαμε λίγο. Δεν ήτανε με τις προτάσεις, δεν ζεσταίνεσαι πάντα. Μετά αστεία ζεσταίνεσαι. Ξακολουθεί να μην. Μικ... Η αμηχανία υπάρχει. Δηλαδή έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει. Δεν σου λέω. Α, ναι. Καπώ. Ορίστε. Ο έξυπνο. Ναι. Πληρωμένο. Μίλα. Άμα λέει ο έξυπνο, μην κάνει Μετά λοιπόν από αυτά τα χορτά. Καλώ πέρασε. Τέλεια. Εμεί το Πάσχα περνάμε. Είναι αγαπημένο μα γιορτή οικογενειακά. Ψήνουμε δύο μέρε πάντα. Γιατί έχουμε γαμπρό χασάπι που τρελαίνεται να τρώει αρνί, Εμείς δεν το θέλουμε καθόλου. Οπότε την πρώτη μέρα τρώει ο χασάπι το αρνί του με... Και εσύ με την αδερφή μου, με παϊδάκια του, κάνει όλα τα, και... τα υπόλοιπε. Ποια είναι η πρώτη μέρα, Το Σάββατο. Ο Κυριακή. Α, Α, το Σάββατο, Δεν, το το σάββα, κάμε, καμιά, δεν Μην αρταίνεται φοβάμαι, μην αρταίνεται. Φοβά, okay. Και την ε, τη δευτέρα ψίνουμε το κατσικάκι βασ, όμω την πρώτη σινο, την μου. πρώτη αναστάση πολιτρόνη μετά την πρώτη αναστροζ. Ναι, τροπολή ψίνουμε, ναι. ναι. Mm. Καλά, σιγάμε περιμένουμε την πρώτη ανάσταση τώρα. Τι <laughs> πλάνο <Φλάκα> μου κάνεις; <laughs> Τρόνη μετά<td>η ιδέα, στο καπάκι τώρα την για πρώτη ανάσταση. Σωστό. Μ' αρέσει το Πάσχα. Α. Ναι. Χορέφεις; Ε; Χορέφεις; Τι πιρότι Όχι. Ρίνεις τα Πα εκκλησία, τη μεγάλη βδομάδα και τέτοια. Μόνο αν επιμένει κάποιο από του γονεί να τον πάω. Δεν. Όχι, δεν, <laughs> δεν λέω. Να μπει μέσα εννοούσα. Δεν λέω να πλησιάζει. Είναι πάρα κτηριό. πολύ ωραία να πάτε στην εκκλησία. Το έχω κάνει τα τελευταία τρία χρόνια και πέρασε πάρα πολύ ωραία. Έχουν μια προσευχή. Δεν θυμάμαι τώρα πώ λέει. Υπερκάτη, έτσι είναι ο τίτλο τη. Την οποία τη λένε οι παπάδε μία φορά το χρόνο και τη λένε μετά την ανάσταση. Δηλαδή, αν πα στην εκκλησία, μία άνιση και η λειτουργία η μετά την ανάσταση. Αυτό μου λε τώρα. Η ναι. λειτουργία μόλι το... φύγουν όλοι και τα λοιπά που. Α, αυτό ακριβώ. Μου το είπε ναι. ένας φίλος μου μια χρονιά το και, το και πήγα ναι, ναι, ναι, είναι ε, Και πραγματικά μου άρεσε, πέρασα πολύ ωραία. Δεν το καταλαβαίνω, πότε τρώνε αυτοί οι άνθρωποι Αφού μετά είναι η μαγειρίτσα μετά, μετά, θα μετά, Τι θα πας εσπέντε το πρωί ναι, ρε, πέρα, πέρα, Για πατσά, Όπω πας μετά το σκυλάδικο Εγώ είμαι ο κανίβαλος, βάζω την εκκλησία Δίπλα με το σκυλάδικο Βάζω την ώρα του πατσά Όπως πας μετά το Δεν σκυλάδικο για πατσά Έτσι πάνε. Mm. Όχι, πέρα από την πλάκα είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με την εκκλησία. Αλλά με το πρώτο είναι ένα φίλο, μου λέω Α πάω. Και άμα δεν μου αρέσει να φύγω, σγάι, στηρίω πλήρω. Σάμπα είναι, ναι. ναι αυτό είναι ε, καλό. Και μου άρεσε, πέρασα πολύ ωραία. Είχε ηρεμία, άκουσα καθαρά τα λόγια, mm. τα οποία ήταν πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι όλη ηρεμή γιατί έχει τελειώσει η βαβούρα των ημερών, ναι. τα βαρελότα και τα υπόλοιπα. Βρίσκει κοινά στο ρόλο του παπά με το ρόλο του δικό σου. Ποιου παπά. Στην εκκλησία. Όχι. <laughs> Α, δεν είναι σαν stand-up, αυτό θέλω να πω. Ο Okay. Ένα όρθιο με πολλού καθιστού. Δεν έχει τρογγυλόφω πάνω του. Έχει πιο πολλού πολυελαίου. Όχι, έχουμε βασικέ διαφορέ. Καταρχήν ο παπά πληρώνεται μετά. Α, εσύ? Πρώτη, πριν. Εκεί που κοβεται στην Α, ναι, ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Σωστό. Το να πληρώσει το θέμα μετά ή πριν. Η αγωνία του καλλιτέχνη όμω. <laughs> Δεν τρέπες. Εμένα μου έχει τύχει. Ε, όχι, θέλω να σιγά σιγά. Πάω στα μάτια. Τώρα λέγαμε ότι μετά την ανάσταση ωραία Εγώ <laughs> τα ξέρω και αυτά, τα ξέρω όλα. Ε, μου έχει τύχει να πάω σε γάμο και ο παπά φορούσε ψήρα. Μικρόφωνο ψήρα. Έλα. Δηλαδή είχε πίσω στη, στη ζώνη αυτό που φοράει και με νεγάκι και είχε ψήρα εδώ. Στη Έλα. ζώνη στο okay, σουτιαν. Πίσω ρε μου. Ε, το έχει στο σουτιαν. Δεν ξέρω. Πού ο Δεν ξέρω. Είχε τέτοιο και είχε με Τον έβλεπε να κινείται στο γάμο άνετα. Εκεί στο πέσει το μάλι, Ισαΐα και τα λοιπά και ακουγόταν από τα μεγάφωνα και προσέχω και είχε, είχε ψήρα. Αυτό είναι ένα σωστός Σωμα, επαγγελματίας σω... εγώ έχω σω... σω... σω... δει ανάσταση με μπανάνα, μικρόφωνο μπανάνα ο παπά. Τι μπανάνα μικρόφωνο. Το σαν μικρόφωνο σαν αυτό που το... κράταγα εγώ, α στην Ασύρματο. άλλη Ασύρματο, όχι είχε βοηθώ για το Ναι, ναι, ναι. Αφέρι, ναι, ναι. ναι, ναι. Γιατί αυτό θα ήταν η θεά ισχυρή. Όχι, όχι, δεν θα ήταν ο παπά. Πόσα χέρια πια. Λύσυ, δεν έχει πολλά χέρια. Είπα, <laughs> Καλά, δεν έχει κι άλλου <laughs> από μέσα μόνο στην ομεστορά σου. Από μέσα από τώρα σου δεν έχει κι άλλου. Είναι... <laughs> Μην ρίχνει άλλο το επίπεδο <laughs> χρονιάρι <laughs> μέρε. Εγώ? Εσύ, εσύ, εσύ το πήγατε στου παπάδε. Έπεσε. <laughs> <laughs> Επίση οι παπάδε, η σημαντική διαφορά είναι ότι φοράνε πιο εντυπωσιακά ρούχα από ένα που φορά παράσταση. Ένα παλιωτήσερτ βρώμικο και μα ξεπροβοδίζει μακά. Αυτά τα ναι. Και τα στρά και τα τέτοια. Τα στρά και τα. Ωραία αυτά. Α, του παπά ή τα δικά σου. Του παπά. Δικά του παπά, Αδικά, το τι ωραία να είναι. Ένα μπλουζάκι από το πανέρι. Ναι, ναι, Στο χωριό μου στην Ήπειρο, παιδιά, έχουμε έναν παπά, ο είναι και νεαρός. Πρέπει να είναι δύο πέντε, σε ύψο. Είπα πάρα πολύ ψηλό. Μανάρι. Σαν, σαν να βλέπει oh. το μάκι <laughs> ψωμιάδι <laughs> Σου κόβονται τα γόνατα, λες. <laughs> Παναγία μου. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> θα είμαι καλό. Μην πέσω στην εξομολόγησή του. Ολοκληρώνοντα την εκπομπή, το χέρι μια Απευθύνης. Δεν απευθύν, Δεν απευθύνει. Δεν τα μηνύματα. Ωραία, τι διαγγέλμα. Ούτε τα διαγγέλματα μου αρέσουν. Τι έχεις να πεις στον κόσμο περιμένει από σένα πολλά. Χειρότερο το κάνω, σου πούμε. Τελείω να... το κάνει χειρότερο. Άγχος, γεμίζω με Τι έχεις να πεις Όχι, στον καλύτερο. κόσμο. Τίποτα, μην περιμένετε τίποτα. Περιμένει από την τέχνη ο κόσμο πολλά. Ο κόσμο να κάνει ότι λέει η καρδιά του. Να ξεκολλήσει λίγο από τον εγκέφαλο και να πάει λίγο στο συνέστημα αυτό. Αν η καρδιά λέει ότι να κάτσω να βολευτώ με του αμαράδες γιατί είναι αμφίβολα τα πράγματα. Είναι το καταπιεσμένο μέρο τη καρδιά. Δηλαδή όπω το, το σύστημα σε χτυπάει στην καρδιά. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και ενώ βλέπει γύρω σου όλα τα παράλογα, όλα τα τρελά και τα δέχει ω φυσιολογικά επειδή φοβάσαι. Ακριβώ το αντίθετο. Αν πει η καρδιά του να τα κάψουμε όλα γιατί έτσι είναι η λύση. Αμήν. Α άρα είσαι εσύ με την καρδιά ή με μέρο τη καρδιά. Το συζητάς Δεν πιστεύω να Όχι να τα κάψουμε όλα επειδή, επειδή μα αρέσει τα καίμε, να τα κάψουμε όλα γιατί είναι όλα λάθο. Και ένα λάθο δεν διορθώνεται. το τελειώνει, το πα στην άκρη, το σπα, το καίει όπω θε πέσαι και φτιάχνει το καινούριο. Ε, το βέβαια. οποίο μπορεί να είναι πάλι λάθο, αλλά αν δεν φύγει το παλιό, δεν θα έρθει το καινούριο. Αυτά είναι μονόδρομο κατά τη γνώμη μου. Να κλείσουμε με αυτό με το, το σπάσμα, να ε, θέλετε. Α, με θέλετε. Α, με αυτό σπάσουμε. και με κάνα εγώ θα Ναι, πάμε. όχι, το τραγούδι που ακούσαμε πριν. Να το σπάσουμε λίγο έτσι. Λίγο. Με μπονεί μια Χωρί χαρά δεν γίνεται. Πού το αφιερώνει αυτό το τραγούδι, επίσης δύσκολη ερώτηση και κλεισέ που θέλουν αυτό, όλοι... Το Το, το, το που θα πέσει τώρα. Σε όλη την παρέα που που Ναι. Το που Κυριακή πρωί. Ναι, ναι, άνοιγε Κυριακή πρωί για ανήλικα. Disco.org, έτσι. Πραγματικά, Δέκα το πρωί, Dimen, γκράντε -e, Και χορεύαμε τέτοια. Λοιπόν, είμαστε ένα τρομερό παρεάκι. Εγώ ο και ο Τιμολέων που το λέγαμε Ναπολέον. Εσένα, που σε, σε λέγανε οι άλλοι. Είπε εγώ. Οι άλλοι σε λέγανε. Ήταν ο, ο Εγώ. εγώ. Μη σου πω ήταν το, το χαϊδευτικό μου. Το, για Με <συλίγε> <40. συλίγε> Με γιώτα ή με ίτα. Με ίτα. Α, Γιατί με και με ό, γιώτα θα πει. Μπορούσα... με μα Με είχε κάψει μια καθηγήτρια αγγλικών στο... Στο γυμνάσιο, που όταν άκουσε ένα συμπατή που να με λέει φόρη, πετάχτηκε πολύ χαρούμενη, μια γηματούλα, και λέει Αχ, τι ωραίο, ο άντρα μου είναι από την Κέρκυρα και το λένε Χριστόφρο και το φωνάζουμε φόφο. Πώ καταλαβαίνετε, μετά το φόφος μεταξύ <laughs> Τρίτη Γυμνασίου και Δευτέρα Λυκειού, έπαιζε ξύλου. Συνέχεια έτσι. <Φόφο. laughs> σε κάθε διάλειμμα έπαιζα μπουνιέ με κάποιον. Δεν το <laughs> <laughs> <laughs> Έχουμε το φόφο και το φόρη μαζί <laughs> Τι <Στην> είναι αυτά. <laughs> Άρα όπω καταλαβαίνετε, πού να τα αφιερώσω. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> καταλαβαίνω. Στι μα Λοιπόν ευχαριστούμε πάρα πολύ που καλά. Καλές επιτυχίες, καλές εμπνεύσει. Δεν το έχεις ανάγκη ούτε τένοι ούτε το άλλο, Και πάντα δύναμη Και εσείς καλές εκπομπές Ευχαριστούμε Ευχαριστώ. πάρα πολύ καλά, Καλούς ακροατές για σένα ε, Και πλούσια θέματα για σένα Και mm. καλό καλοκαίρι Ναι, αμήν Daddy. Oh, she believes in me